της αυτού εξοχότητος του Προέδρου της Κυβερνήσεως. Κυρίες και κύριοι, στο μεγάλο λοιμό της αρχιάς Αθήνας οι κάτοικοι στρέφονταν απελπισμένοι στην Παλάδα Αθηνά για να διώξουν το κακό. Στην πανδημία που πολιορκεί σήμερα τον κόσμο ολόκληρο καταφύγιο και όπλο μας είναι ο Φιδίας ο εκτείνος και ο την πανδημία. Τι είναι αυτά τα εμβόλια, Ονομασίε των νέων εμβολίων είναι. Έκανε το φοιδεία. Έτσι δεν είναι Θα γίνουν και εμβόλια. Έκανε τον καριέρα. Έχει ένα φοιδεία σήμερα. Το έχω μπουζική. Καλώ ήρθατε, είναι Πέμπτη. Καλώ σα βρήκαμε. Είναι από τι χθεσινέ εκδηλώσει. Είχαμε κάτι αρχαιολατρικέ εκδηλώσει χθε στην χώρα μα. Λοιπόν, είμαστε Έλληνε. Είμαστε Έλληνε. Να μην γίνει. Όχι, Έχεις γίνει. θέματα, κανένα... μήπως να μείνει αφωτιστη η Ακρόπολη στο Κανέ... σκοτάδι μέσα, κανένα θέμα. να πάει να κάνεις τη δόση να είναι σκοτάδι <laughs> εκεί, Εγώ. κάποιος όποιος. Ενώ αυτή την ώρα από το πολύ χτες, από τις Θερμοπύλες και την Ακρόπολη, πάμε και στο σήμερα. Αυτή την ώρα έχει το συλλαλητήριο κάτω στο κέντρο της Αθήνας, κάτι δακρυγόνα, κάτι χημικάκια πέφτουνε στην πλατεία συντάγματο, διότι χτες φάγαν ξύλο οι γιατροί, σήμερα οι μαθητές, οι μελλοντικοί γιατροί. Δεν έχει σημασία όποιος είναι, πρέπει. το ξύλο πέφτει σε εκείνη την περιοχή, όποιο πάει στην περιοχή θα το φάει. Και να σου πω, να... μαθη... ξέραν ότι εκεί πέφτει ξύλο. Εκεί πέφτει πάς, ξύλο. Αφού η βροχή ξύλο. Τι πα, έτρωγε. Και να σου πω, τους μαθητές δεν τους έχουμε χειροκροτήσει ποτέ. Ενώ του γιατρού του χειροκροτήσαμε. Ναι, να φάνε διπλό μαθητές. οι μαθητέ. Το χειροκρότημα των μαθητών ήταν η μάσκα. Που έχουν κλειστά τα σχολεία και δεν μαθαίνουν γράμματα που λένε όλοι αυτοί που ταράζονται. Που όταν είναι ανοιχτά τα σχολεία δεν μαθαίνει γράμματα. Που θα εγύνει. Έτσι όπως λειτουργούν τα σχολεία στην Ελλάδα δεν μπαίνει, δεν μαθαίνει κανεί γράμματα, δεν τελειώνει το Λύκειο, ξέρει φ... ιστορία. Είναι εξαρμμένο για να μην μάθει πράγματα. Είναι, θα μαθητής... πρέπει να πει και τέλο. Μεμονωμένα και αποσπασματικά. Ποιο μαθητή ξέρει ιστορία τελειώντα στο Λύκειο. Η ήλιο μεταξύ σε μια τάξη, δεν θυμάσαι τα μαθαίνουμε αυτά. Τελιώνει πριν το πολυτεχνείο μέσο, εκεί τα η χρόνια. Είναι φτιαγμένο, Μετά, Μετά έχει το πολυτεχνείο στι σελίδε όντω, για ωραία. κάποιο λόγο δεν προλαβαίναμε το Πολυτεχνείο. Γιατί προλάβαινε να καταλάβει τι έγινε το 40. Όχι, έτσι και. Τι έγινε το 20, ή τι έγινε τα πρωτόκολλα μόνο και τι σημερομηνίε. Και σημερομηνίε να πεις σωστά την ημερομηνία, πότε έγινε η άλλου πόλη. Δεν οι αλλά ξέρει πότε έγινε. Ναι. Και όλα τα που τώρα. Ουντοπέδια κλπ. Μίλησε έτσι τώρα για την κεραμαίωση. Δεν λέω για την Κεραμέως. Α, δεν είναι. υπουργοί, δεν είναι μόνο ο Κεραμέως. Ε, την εκπροσωπεί άριστα αυτή την αντίληψη η κεραμαίο. Έτσι κι Αλλά όμω και βγαίνουν όλοι αυτοί και, και καλά αγωνίζονται για την παιδεία και αγωνιούν και δεν πρέπει να είναι κλειστά τα σχολεία. Επιτέλου εκπροσωπείται και το κατηχητικό. Δεν έχει εκπροσωπηθεί στη χώρα μα ε, πολλέ φορέ. 200 Επιτέλους. χρόνια ιστορία το κατηχητικό ήταν πρώτο, πρέπει να σου πω. Αν κάτι εκπροσωπεί το. Ήτανε το κατηχητικό. Έχουμε και Υπουργείο Εκκλησιαστικών Θεμάτων. Κατυχητικού. Κατυχητικού. Χτε, λοιπόν, ο Κυριάκο Μτζοτάκη ήταν σε αυτέ τι εκδηλώσει και ο νέο φωτισμό τη Ακρόπολης Και να τιμήσουμε και να θυμηθούμε τι έγινε στι Θερμοπύλες πριν χιλιάδε χρόνια. Καλέσαν τον Τζέραντ Μπάτλερ ή όχι, πήγε έτσι. Νομίζω όχι. Που είχε δεν... κάνει τον Λεωνίδα. Ναι, τον τίμησε Σπάρτη, δεν είδανε. Τον μόνο Σπάρτη και εμεί κάναμε εκδήλωση για τι Ναι. Χωρί τον ε, uh... Τζέραλτ εντάξει. Θέλω να ακούσει ακριβώ τι είπε ο Κυριακός και θέλω να μου πει μόλι τελειώσει το ηχητικό τι κατάλαβε. Και το φω θα διαχέεται πλέον όπω βλέπετε σε τρει ζώνε. Στο βράχο, ένα ορυχείο μνήμη στο χαμηλότερο επίπεδο, στα τείχη στο μέσον, ένα πυροδότη δημιουργία αλλά και μία αιώνια πηξίδα του περικλεί. Ενώ οι χρωματικέ διαβαθμίσει στι ιατρικέ συμβουλέ του Ιωκράτη. Θα τονίζουν στο εξής την παλάδα Αθηνά αλλά και την πλαστικότητα του κάθε έργου. Σε τρεις διαστάσεις άλλωστε βιώνεται και ο ίδιος οφηδείας το παρελθόν στην έμνηση, το παρόν στον αναστοχασμό, απελπισμένοι ο εκτείνος και ο καλλικράτης στην προοπτική. Κατάλαβες. Τι έπαθε πολύ, δωρα. <laughs> τι κατάλαβε. Έπαθε πύρο να πω λίγο. ποιήση. Τι σημαίνει απελπισμένη τι είναι αυτέ. Απελπισμένη, προσπαθεί να αντιγράψει. Απελπισμένη ο εκτείνο και ο καλλικράτη στην προοπτική. <laughs> τι θέλει να πει ο ποιητή, τι καταλαβαίνει εσύ. Είναι σε τα κείμενα. Διαβάζει ξέρω. το βιβλίο του. Δεν <laughs> <laughs> <laughs> Δεν έχω διαβάσει το βιβλίο του ερήτημου συναδέλφου. Τι Έτσι. δεν το έχω διαβάσει. Κα, δεν έχει πάει πανεπιστήμιο γι' αυτό. Διδάσκεται. Πού. Σε πιο πανεπιστήμιο Έξω, <laughs> στα φυλάδια Λοιπόν, οπότε αυτά είπε ο Κυριάκος Πολύ καλά τα είπε, ποιος του τα έγραψε, ήταν πολύ ωραία Πολύ, πολύ, Δημιούργησε εικόνες, όλα αυτά και τα φώτα τα καινούργια της ε, Ακρόπολης Μελέντ είναι ναι, μελέτε. Ναι, ναι. Πια παντού λεπτά μπαίνουν. Μι είναι οίποτα πυρακτώ σε κατά του περιβάλλοντο δε θέλω. Όχι, όχι, είναι μοντέρνε. Έβαλε καμιά ανεμογενήτρια για το φω ή θα πληρώνουμε ρεύματα. Απακόπει το ρεύμα. Ναι, πού πέφτει την αδελφή του για τι ανεμογενήτρε χώρε. Θα ξέρω αυτά, δεν τα ξέρω. Μην είδε κάτω από την Ακρόπολη, και τι και από πάνω και κοινωνικά. Κι κάνουν το ακρόπουλο πάνω από την ακρόαλοι. <laughs> έχει, έχει και ωραία βάση. Έχει έτοιμο, τον Παρθενό να μα. Και αυτό. Φουτριστικό. Οι κολόνε έχουν πέσει. Και θα κάνει και αέρα στα πατήσια. Τα κουνούπια. Τα κουνούπια δεν θα το κάποτε. Απεντώμωση θα όμω όλη να θυμίσουν. Πορές ιδέες είναι αυτές. Βέβαια. Με παιδί μου έχει έτοιμη τη βάση το σκαρύφιμα. Εκεί πέρα είναι έτοιμο, Έχει πατάσει πάνω. Σιγά το έχει, λόφο. Έχει κάτω θεμέλαιο. Πέτρα. Τιποτα. Πέτρος είχα. Και είναι και γκρεμισμένα να πεις. Δες το λίγο. Πιο πιο φουτουριστικά. Εγώ δες το λίγο. Ο, ο πώς το λένε η κολόνα τη Ακρόπολου όπως ως με μία Απόλες. Ναι. Δεν είναι ίδια, και ίδιο πάχος ο με τον Ο κίωνας. <χει> Δεν είναι σε ίδιο πάχος με τον Κύονα θα λέγαμε τον σύγχρονο Κύονα της Ανεμογεννήτριας. Δεν έχεις πει. Δεν κο... να, κοντά σε Έχω να δεις τι... πάει πολύ κοντά, κοντά σε ανεμογεννήτρια. Σε ανεμογεννήτρια. Είναι τόσο μεγάλο όσο το, το μέγεθο του Μιλτσοτάκη, στην πούμε. Του Κυριάκου. Ναι, ναι. Τέτοιο το, μέγεθο έχει η ανεμογεννήτρια. Το limit ναι, είναι ο sky. Ο ουρανό που έχει. Ε Έχω στην άξοδα αν είχα πάει μια χρονιά. Το κανάλι είναι ο Κυριάκου. το limit είναι ο sky. Okay. Στην άξοδα μια χρονιά. Δεν θυμάμαι που έμεναν. Κάνει εκατό που έκανε σερφ που πήγαινε. Ναι, ναι, ναι. Απέναντι είχε ένα λόφο, ένα βουνό. Και είχε ανεμογεννήτριε. Σε μια απόσταση τώρα, χιλιά μέτρα, δύο χιλιόμετρα μπορεί κάπως έτσι, μπορείτε να τα υπολογίσει και εύκολα. Το βράδυ λοιπόν, ακουγόταν, ακουγότανε, έκανα αυτό, ε, φου, φου, φου. Αυτό φου. ή την παραέτριζε ήθελα την προλάβαμα. Όχι, όχι, όχι, ακουγότανε yeah. και έσπαγε την ησυχία που έχει η περιοχή υποτίθηκε, που εχει η περιοχη υποτιθεται γιατι δεν ηταν yeah. τουριστικό μέρος, ήτανε πιο χωριό. Ήσουνε καινουριο οι ντόπιοι έχουν απορροφήσει τον ήχο. Ναι, αλλά... Ναι, οκ. Okay. Ε. Δεν λέω ότι είναι ομορφιά που βλέπει αυτά τα τέρατα πάνω στα βουνά και τα κόκκινα φωτάκια το βράδυ και κεκκ. Κάλα μου, καλό είναι αυτό. Έτσι κι αλλιώ φεύγει και τη γανίλα εκεί στο το καλοκαίρι. <laughs> Από την πατάτα, ναι. Από νάξουνα. την πατάτα, όλη την ώρα. Στην χώρα τη, να πα που έχει αυτή τη γανίλα εκεί που όλη την ώρα φτιάχνουν. Ναι, ναι. Φεύγει ορατό. Δηλαδή ένα μόνιμο απορφητήρα. Το ίδιο την νεύρα σου πάει. Από την τη γανίλα στο Θεοδωρικάκο, πώ σου φαίνεται. Να Γιατί <laughs> να πάμε στο Θεωρμοπύλε. <laughs> <Γιατί χτες, laughs> Ε, Στάνθηκε την ανέκταση. Μιλά για τι περίμενε. Είσαι υπουργό. Πας να μιλήσει για τι Το Τότε είναι υπουργό τη Αφρική. είναι ένα σκάνδαλο. Καλά, είναι άλλο. Τι δεν πρέπει να πει. Ε, <laughs> το, ε, το, το έργο <laughs> τη κυβέρνηση δεν πρέπει να πει. Σε εξαγγελίε. Κρατάμε αυτό. Το πρώτο και σπουδαιότερο είναι ότι οι Έλληνε, μόνο ενωμένοι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τι μεγάλε απειλέ και τι μεγάλε προκλήσει σε κάθε εποχή. Το δεύτερο. Είναι ότι η νίκη και η επιτυχία των Ελλήνων, όπω και κάθε οργανωμένη προσπάθεια, απαιτεί στρατηγική. Όπω αυτή που ακολουθεί στι προκλήσεις του σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκο Μητσοτάκης Αυτό το γλύψιμο σε αυτό το Μητσοτάκη από μέσα ενημέρωση, από βουλευτέ, από υπουργού, έχει όριο. Δεν έχει. Μιλά για τι θερμοπύλες, πε για τα παλιά, πες για τι στρατηγικέ. Είναι ανάγκη να γλύψει αυτό που είναι από κάτω και έχει διορίσει. Τι ανάγκη πρόχνει. Έναν σοβαρό άνθρωπο. Να γλύψει κάποιον. Έτσι. ή, ή, ή, ή που, πώς τον κρατάει, τι συμφέροντα. Τι συμφέροντα. Και γιατί δεν τον είπε ο Κομσό, ε? Αυτό ναι. Πήγε, πήγε σαν βλάχο. Ε... Υπονόησε ότι πήγε γιούφτο στι Ηρεμοπολίδε και δεν μοιραστεί που ήταν στην Κρόπολη. Τα περικομψότητα και εξωτερικά χαρακτηριστικά τα κάνουν τα site και τα μέσα ενημέρωση. Τα εσωτερικά θέματα, στρατηγικέ επιτυχίε, ναι, ναι, ναι, ναι. τακτικέ κινήσει είναι των πολιτικών. Έχουν μοιραστεί αυτά. Και ποιοι, η Μεσσύα, ποιοι τον λένε, η Εκκλησία. Όλοι μαζί. Είναι ο υποδοχή. Υπάρχει από κάτω αυτό ότι μα σώζει, είναι ο Μεσσύα. Γιατί δεν βγαίνουμε να χειροκροτήσουμε ένα βράδυ τον Κυριακό έτσι. Αυτό δεν το έχει προτείνει κανεί αποστολή. Το είπα. Βεβαίω, σήμερα, στι 10, στις 9. στις δέκα. στις 10, στις 10 και λοιπόν. τελειώνει 12 ή χαρά. Να έχουμε ένα τρίωρο. Στι παραστάσει που θα κάνει από Νοέμβριο. Να χειροκτήτε με το μισά του. Ένα λεπτό ναι. στο τέλο να ο κροτάει. Στο τέλο, στην αρχή για να ζαθούν κόσμο. <laughs> Μπράβο. Στέλο και οκατάνε μένα. τον Κυριάκο θα βάλουμε να χειροκροτάνε. Μα έχουμε και αυτά. Μα έχουμε είναι τα το υπαξιά του καλύτερα. Παρακαλώ. Αφού χειροκορτάμε τον κυριάκο, θε να χειροκοτήσουμε και το σαμαρά. Έτσι. Σε δεν αξίζει. Τώρα τη τάβλα που λέμε. Τη τάβλα. Ένα χειροκρότημα Σαμαρά, πάμε. Σαμαρά. Το συμπαθεί, το αντιπαθεί, σα αρέσει, δεν σα αρέσει, αυτό είναι δευτερεύον θέμα. Η ιστορία θα γράψει. Σήμερα η Ελλάδα είναι στο ευρώ λόγω Αντώνη Σαμαρά. Πήρε το τιμόνι, έχασε το μάτι του, κουράστηκε φοβερά, τον έβρισαν, τον έκαναν, τον έραναν, κράθε το τιμόνι γερά, η ελληνική οικονομία έσβησε και έμεινε στην Ευρωζώνη. Ναι. Άρα κάθε φορά που βγάζει το πρωτοφόλιο σε ευρώ και ξοδεύει ευρώ, πρέπει να και ένα Άρα Αντώνη Σαμαρά. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή όταν σου η εφορία να πληρώσεις που θα την πληρώσει σε ευρώ θα λες Άρα Ρε, Ρε, Αντώνη Σαμαρά Αυτό μπορεί να συνοδευτεί και με κίνηση Μαζί με, με κίνηση με... Και... <σύνω> που θα ακουστεί Και στον ένφια όταν έρθει Στον εύκα όταν σου ήρθει Στην τράπεζα που άραγε άρε Άρα Αντώνη Σαμαρά Οπότε πρέπει να τον δοξάζουμε οπωσδήποτε. Είναι βραδίνη συνέντευξη στον Τάκι Χατζή. Αυτά είναι φρέσκα, δεν είναι παλιά δηλαδή του Αδόνιτο για του Σαμαρά. Η φωτίο σήμερα το πρωί, τι θυμάστε τη Φωτίου. Κυρίως αν πα σε τουαλέτε που πληρώνει. Εκεί να λε και σαν... <laughs> Σαμαρά, στην εκτόνωση πάντα. Ναι, ναι. Ε, την κυρία Φωτίου τη θυμάσαι, τη Θεάνο. Τη Θεάνο, δεν έχει πει ότι πρόγραμμα. η ηγέτη σαν το τζίπρα, βγαίνει μια φορά στα 100, στα 100 χρόνια. Στα 100 χρόνια, βέβαια. Ε, Μίλιο δεύτερο, Όχι. Α, μα με 100 τρόμαξ. χρόνια το πεπέρασε. Δεν συμπλήρωσε πριν, όταν ήταν στα 95, ξέρω εγώ. <laughs> Δεν μα το έχει πει. Δεν το είπε πότε συμπληρώνονται. Ε, από, από πότε αρχίζει, από όταν γεννήθηκε ο Τσίπρα, από όταν έγινε πρωθυπουργό. Δεν ο ξέρω. Μήπω μάλλον. Είμαστε οι τυχεροί πάντω των ζούμενων. Καλά, γεννά γιατί... μα το θα έχει να λέει ότι ζήσαμε 100 χρόνια αυτό. Σήμερα το πρωί λοιπόν, μιλώντα, ε, αποκάλυψε πόσο δυναμική έχει γίνει η τακτική και η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην κυβέρνηση. Κύριε, ακούστε με τώρα σοβαρά. Εσείς σοβαρά νομίζετε σοβαρά ρωτά, λέω και εγώ, και βλέπετε ότι επιχειρούμε να μπούμε στον κόλω τη κυβέρνησης. Αν η κυβέρνηση ήθελε πράγματι, δεν ήθελε κύριε Παυλόπουλη, δυστυχώς. Δεν ήθελε η κυβέρνηση να μπούμε στο... Ναι, ό, το λέει εδώ η Φωτίου. Καλά είναι και ομοχωβική έτσι κι δεν είναι κυβέρνηση. Είναι, είναι κολλημένη τώρα ε, Ναι. Ε, ε, ε, κυρία Φωτίου, το είπε, έχουμε δυναμικά θέματα και η αντιπολίτευση να ανεβάζει πολύ τον πύχη. Η δημοσιογράφο τη ΕΡΤ που βλέπω τώρα, η Ελλήνα Κόλυβα πώ επίκαιρη είναι <σχελίσαι> <σχελίσαι> στην εποχή της πανδημίας Στην εποχή τη πανδημία. Στη την Ελίνα Κόλυβα στο τέλο. Κάθε μέρα βγαίνει η ΕΡΤ, πάει σε νοσοκομεία, πάει παντού. Είναι πολύ μπροστά. Και στέλνει για. την κόλληβα. Ε, Ποια να στείλει. Γεια σα, ήρθαμε στο γεροκομείο. <laughs> Πώ λέγεστε, <κόλυβα>. Όχι ακόμα. <laughs> όχι τώρα <laughs> για το δελτίο. <laughs> όχι. <laughs> Τι να κάνουμε, αυτό είναι το. Αυτοί είναι. έχουν, αυτήν στέλνουν. Ναι, όχι, καλά, Είναι μπροστά. Ε, η αντιπολίτευση, η αξιωματική, ε, ανεβάζει πολύ τον μπίκι. το, μπίκι και και το θα <laughs> πολύ τον <laughs> Διάβασα και πολλάκι. Πού πολλάκι. πού πολλάκι, μαζί με τη βαβούρα. Στο FUBB. Για... Και... Ε, Κοίτα αχί. και περιγράψέ μου τη φωτογραφία που έχει αναρτήσει. Α, πά Τον αντάρτη τον βλέπω κάτω. Είναι ο Αλέξη Τσίπρας. Ο αντάρτης. Κάτω Υσαι. και από πάνω στην κολλημένη φωτογραφία είναι οι αντάρτε η πραγματική. Γιατί αυτή είναι η πραγματική, γιατί δεν είναι ο Τσίπρα. Ε, ο Τσίπρας ενώ, δεν είναι. αντάρτικο. Συμφωνώ ότι ο Τσίπρα. Να μοιραστεί μέσα στην Ευρώπη όλοι. Συμφωνώ ότι. Πίτσα πάλι, πίτσα πάλι ω, ω, ω, ω, Ναι, συμφωνώ ότι ο Τσίπρα. Και γράφει λοιπόν αφού κάνει αυτό το συγκερασμό. Μεταξύ Τσίπρα και Αντάρτικου του Σαράντα Πολάκης λέει: Δεν θα τα διαβάσω όλα γιατί είναι ε, κάπω. Και λέει: ε, δεν έχει νόημα όλο αυτό. Ε, κάτσε να ρίξει ένα άνθρωπο. Ακαλούμε. Λέγε θα του το κάνω, αλλά. Αρχηγό έχουμε, κομματικού επίτροπου, ιδεολογικού υπεύθυνου έχουμε πολλού, καπετάνιου λίγου, αλλά έχουμε μαυροσκόφιδε, έχουμε ελάχιστου και αυτού κυρίω χρειαζόμαστε την άλλη φορά. Mm -hmm. Ότι έχουμε τον αρχηγό των Ανταρτών, ναι, των ναι. Αντάρκων δυνάμεων, mm -hmm. ο, του Παμάρο που είναι ο Τσίπρα. Και αυτό που μα λείπει είναι μαυροσκούφιδε. Μάλιστα. Διάβασα ένα ωραίο tweet χτε. Για του μιας... μαλά που έχει εκεί μέσα δεν είπε. Έ, έχουμε και από αυτού έχουμε. Πάει σύννεφο οι μαλά. Ναι. ναι. Διάβασα ένα ωραίο γιατί ζητάει ο Πολάκη Μαυροσκούφιδε και του έγραψε και μια κομμουνίστρια στο Twitter. Πηγαίνατε στη βάση τη Σούδα. Έρχονται πολλοί Αμερικανοί τέτοιοι <laughs> που ανοίξατε και εσεί το δρόμο στη βάση τη Σούδα να επεκταθεί, βάσεις. να ενδυναμωθεί. Αυτή δώσαν την την Κάρμπαθρο και υπόλοιπα. <Και> Αυτή η κομμωδία λοιπόν, υπάρχουν Σιριζέ που τα διαβάζουν αυτά και λένε Ναι, ναι κάνουμε Αντάρτικο. Και έχουμε τον Τσίπρα. Τον ίδιο. Παρουσιάζουν τον Τσίπρα. Κάνουν του Πασόκου να φαίνονται σοβαροί. Τι Ετί ανάγκη φτάσαμε. έχει ο Τσίπρα. Προφανώ το Πασόκου είναι πιο σοβαρό, δεν υπάρχει. Τι ανάγκη έχει ο Τσίπρα να τον παρομοιάζει κάποιο με Αντάρτη. Θα μου απαντήσει, όποια ανάγκη έχει Κυριάκη να το λένε Κομσό και Μεσία. Δεν του χρειάζεται. Και στον ένα και στον άλλο. δεν χρειάζονται όλα αυτά. Για την κομμωδία χρειάζονται. Και Γιατί μόνο δύο μπορεί να ναι. το Αν δεν ήταν και τραγωδία το περιβάλλον, θα ήταν ίσω πολύ ευχάριστα όλα αυτά. Το πολιτικό σκηνικό, πού έχει πάει η Αποστόλη, Το Παίστε. Ναδύρ, Όχι, μια άλλη στιγμή. Ενώ, ενώ στο <σχελίδι> <αδύρουμε σχελίδι> τους με <σχελίδι> του. Κομουσό Αστυάκη <σχελίδι> Πέμπτη. Στο Ναδύρ <σχελίδι> με του μαθητέ. Σκέτο Αστυάκη Πέμπτη. Το κομουσό, πάει παντού με όλα. Το πολιτικό σκηνικό λοιπόν. Στο Όχι, μετατοπίζεται. Πού? Θεωρείτε Τι ότι, ότι η ιδεολογική σα υπόσταση είναι σε μια πρακτική εφαρμογή πολιτική ανάλυση που κάνετε, στα καναλιά που ε. βγαίνετε ή στα άρθρα που ενδεχομένω γράφετε, ε, κοντά στο να φέρετε τη Νέα Δημοκρατία λίγο πιο δεξιά από ό,τι είναι και να την πάτε. Πα... Κάνετε έτσι, κύριε Γεωργιάδη. δεν είναι μια λίγο βαρετή Πάρτε Γιατί κύριε Γεωργιάδη. Τι αφορά το κόμμα το αυτό. Αυτό τον αφορά. Αυτό θα πάει να ψηφίσει κάνουμε. Μου λέτε αν την κάνουμε βαρετά. Ο κόσμο πάει και ψηφίζει. εγώ δεν θα ψήφιζα, α πούμε. Έναν ε, ακροδεξιό. μου το πείτε, από το μαγείρε τα κουβάλτα κλάματα. Το ξέρω, oh, δεν δε σα νοιάζει, γιατί <laughs> το έχετε συνηθίσει όπω το ναι δεν, να αυτά, θέλετε, θέλετε, θέλετε, αυτά, ναι, δεν θέλετε να τα κουβεντιάσετε αυτά, σας πειράζω. Ό,τι θέλετε να κουβεντιάσετε. Ό,τι να κουβεντιάσετε. Είναι βαρετά αυτά, δεν είναι στο πλαίσιο. Να, να σα πω την αλήθεια: Ποια είναι. Ναι. Να ακούσετε αλήθεια: Την αντέχετε. Εγώ. Να αντέχετε. Όλο το πολιτικό μα σύστημα είναι δεξιότερα σήμερα από το παρελθόν. Εφόσον όλο μα το πολιτικό σύστημα στρέφεται δεξιότερα, προφανώ και η νέα δημοκρατία πάει δεξιότερα. Δεν την πάω εγώ. Εσύ πιστεύω. Την πάει η νίκη των ιδεών μα. Η νίκη των ιδεών τους Νικήθηκε η διελογική γεμονία της αριστεράς Ναι, ναι έχει νικηθεί ah. αυτή. Η νίκη των ιδεών τους, έτσι mm. το αντιλαμβάνει το Άδωνης στον Τάιτι Χατζίνε ε, πάει δεξιότερα το πολιτικό σκηνικό Πού νίκησαν ακριβώς η ιδέα, σε ποια μάχη, πότε δεν το έδαμε οι Τι αυτές νομίζει? είναι η υλοποίηση αυτών των ιδεών Είναι η εικόνα του να τρώει κάποιος από τον κάδο σκουπιδιών Θεωρείω ότι αυτά τα χουντοσπέρματα είναι μια νίκη ας πούμε ναι. Έχουν νικήσει αυτή η κυβέρνηση των ναι. χουντέων και των ναι, ναι. φιλελέρων και των ρουφιάνων Αυτές οι ιδέες οδηγούν στον πόλεμο αυτέ οι ιδέες οδηγούν στην απεργία Στην ανεργία και στην απεργία μετά Στο λουκέτο στην μιζέρια που ζούμε, αυτέ οι ιδέε οδηγούν εκεί. Ο ένα να και έχει ιστορικά εκεί πέντε άτομα στον πλανήτη να έχουν όσο όλη η Αφρική εισόδημα, να έχει ένα λεαρτζέτ και να το παίρνει να πηγαίνει να πιει μόνο καφέ και να γυρίζει πίσω, και ο άλλο να ψάχνει στον κάδο ή να μην έχει να πληρώσει το ρεύμα και την είναι e Οι, οι ιδέε εκεί οδηγούν. Αυτέ οι ιδέε. οι, ιδέες, οι, μέρες, ναι. αυτές οι ιδέες οδηγούν εκεί. Οι ίδιοι το παρομοιάζουν, τους παρομοιάζουν ω ιδέε ελευθερία, αλλά ξέρουμε ότι δεν Τι είναι για όλου. Είναι, είναι στον λόγο. Όλους. Και γιατί νίκησαν αυτές οι ιδέες. Γιατί ήταν καλύτερη από του προηγούμενες; Όχι. Ήταν ή σκέτο. Γιατί οι άλλες ιδέες, οι απέναντι, Ξσοφλίσανε. οι αριστερές, mm. όχι. Yeah. Τι. Είναι κάτι. Αν ανοίξετε το λεξικό των μνημιώδες αρχαίας ελληνικής γλώσσης, τον Λίντελ Σκοτ, και πάντα στο λίμα δεξιός, ναι. λέει δεξιό... Όχι. όχι. Μακάρι να δεν, δε δεν λέει τυχαριστικό. Ο ικανό, ο έξυπνο, ο αποτελεσματικό. Ναι. Αν πάτε στο Little Disco και αριστερό, λέει ο γρουσούζη, ο τεβέλθον αποτελεσματικό. Αυτό λέει η ελληνική γλώσσα στο Little Disco. Ναι. Στα αρχαία ελληνικά δεξιό και αριστερό, αυτό είναι που σας λέω τώρα. Ναι. Αριστερό είναι ο γρουσούζη. <laughs> Ό,τι ερχόταν από τα αριστερά τα γρουσουζιά. Δηλαδή, το, το ξεχάσαμε οι Έλληνες, φέραμε τον Τζίτα και το καταλάβουμε με τον άσχημο τρόπο. Είναι γρουσούζηδε, οι αριστεροί είστε και είναι γουρλίδες η ρξή, ας το πούμε. <laughs> το λέει αυτός που έχει πρόεδρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, <χει> <χει> μιλάει για γρουστισιά. <γρούσους χει> γουρι, γουρι, γουρι που λένε. <χει> που αν έχει πάει αυτή η χρονιά τόσο ωραία που μας είπε καλή χρονιά την πρώτη μέρα <χει> του χρόνου. <χει> το να το πει, σε δίσεκ το να σου πει χρόνια πολλά ο Κυριάκος. <χει> <ο Κύριάκος, χει> <ο Μητσοτάκης. χει> ε, ναι, εντάξει. Ένα, έστειλε ένα mail ένα euh, κροατή, ο Άλεξ και λέει έχει ωραίο γράψιμο γι' αυτό το διαβάζω μετά την πρόεδρο της Επιτροπής Εμβολιασμού προχθές που μας ενημέρωσε ότι στα σχολεία τα παιδιά δεν κολλάνε γιατί κοιτάνε μόνο προ μία κατεύθυνση αγγύλωση βάζει με ερωτηματικό σε παρένθεση χτες είχαμε άλλη επιστημόνησα η οποία αφού διαβεβαίωσε ότι τα παιδιά δεν κολλάνε συμβούλευσε να φοράνε μάσκες με τους παππούδες που πάνε να τα πάρουν και στο δρόμο αλλά και στο σπίτι. Για το αν θα φοράνε μάσκε όταν κοιμούνται δεν ανέφερε κάτι, λέει ο Ακροατή. Εγώ πάντω το δεν κολλάνε και το να φοράνε μάσκε ακόμα και στο σπίτι θα ντρεπόμουν να το βάλω στην ίδια πρόταση, λέει. Mm. Και συνεχίζει. Για να μην ξαναγράφω, στο 48ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών έκλεισε τμήμα λόγω κρούσματο. Τα αδερφάκια του, τα άλλα τμήματα συνέχισαν να πηγαίνουν κανονικά. Δεν κολλάνε τα αδερφάκια Όπω ξέρουμε, ναι. Έγινε μετά 8 μέρε. Όχι στο σχολείο, αλλά στην κλειστή αίθουσα. Ακτοροπαραλογισμό, τι ζουν οι άνθρωποι. Ο ΕΟΔΗ πήγε να κάνει τεστ. Έχει ερωτηματικό. Γιατί να πάει, αφού κοιτάνε μόνο σε μία κατεύθυνση τα παιδάκια. Απαντάει μόνο του εδώ ο ακουρατή. Μια και αυτοί, μόνο για τη δημοσιότητα ανησυχούν. Κάντε μια ερώτηση στον αέρα. Ποιο πήγε και αν πήγε, να απαντήσουν αυτοί. Γιατί εγώ μπορεί και να υπερβάλλω λίγο, βρέα αδερφέ. Αυτά λοιπόν. Όποιο δει τον παραλογισμό. Μιλούσα σήμερα με έναν παράγοντα εκεί στην περιοχή του αεροδρομίου. Εσύ. Με, του ειδικού μα εδώ του Βενιζέλο. Είναι το, το εκθεσιακό κέντρο. Ναι. Πιο πέρα είναι ένα μεγάλο πολυκατάστημα με ρούχα. Μιλά με παράγοντε. Ένα μεγάλο πολυκατάστημα με είδη σπιτιού. Σε θαυμάζω. Και ένα μεγάλο πολυκατάστημα με είδη ηλεκτρικών ειδών. Τα ξέρουμε όλοι, έτσι. Μπράβο. Δεν ήθελε να κάνει διαφήμιση από ό,τι κατάλαβα. Δεν τα έχει πάρει. Το, <συσκλήνωση> το, <συσκλήνωση> <συσκλήνωση> το <συσκλήνωση> κατάρνη, Άμα τα δώσουμε, θα το πούμε. Το κατάστημα σπιτι, του είδη σπιτιού, των ηλεκτρικών ειδών και των ρούχων λειτουργούν. Με μέτρα ασφαλεία, μάσκε κτλ. Το εκθεσιακό κέντρο δεν λειτουργεί. Έχει εκθέτε. Έχει εκθέτει. Λειτουργεί η διεθνή εκθέση άλλων εκεί. Θε να κλείσει και αυτό. Λειτουργεί από το Μάρτιο. Mm. Παίρνουν οι άνθρωποι εκεί τα 500 είναι σε αναστολή. Πού ανήκει, Στο Υπουργείο Αναπτύξεως. Ah. Και πάνε και λένε, όπως λειτουργεί. Το factory που είναι δίπλα το Ikea και ο Κοτσόβολος, να λειτουργούμε και εμεί. Ναι, ρε παιδί, θέλω να πω. Του πνίγει, είναι εργαζόμενοι, δεν είναι παράγοντε στο πάγο, είναι εργαζόμενοι. Όπω λειτουργεί εκεί και σε εμά εδώ με μάσκες, πώ μπαίνει δηλαδή και βλέπει τα έπιπλα στο ένα μαγαζί και δεν μπορεί να δει την έκθεση στο άλλο. Συγγνώμη, είναι ιδιωτική πρωτοβουλία. Μα ιδιωτική είναι και τα άλλα. Όχι, προϊστάμενο, πολιτική αρχή. Πού είναι, δεν ξέρω, ιδιωτικό είναι, δεν έχει σημασία. Ε, ο, ο, οι εκθέσεις δεν λειτουργούν, αλλά στον ίδιο χώρο, σε τρία χιλιόμετρα, τα έχει, τρία λειτουργούν ναι, για οικονομικούς λόγους. Okay, κοίτα, πας με μάσκα, ψωνίζει, αγγίζεις. Στο άλλο, άμα γίνει η εκθέση που πάλι θα τάχανε αραιά και πιο αραιά θα τάχανε τα stand. γιατί ναι, τους ναι, υποχρεώνει ναι. και έχει μεγαλύτερο χώρο. Γιατί το ένα και γιατί το άλλο. Είναι αυτός ο παραλογισμός. Γιατί σε όλα είναι παραλογισμός. Δεν ξέρετε κανείς τι ισχύει στο άτομα μέτρα. Άτομα 25 στην τάξη δεν κολλάει, 50 στο λεωφορείο δεν κολλάει και 400 στο 500 και στο μετρό εδώ δεν, δεν, δεν κολλάει με τίποτα. Στην εκκλησία, όπω ξέρουμε έτσι κι αλλιώ, δεν κολλάει με τίποτα. τολμάει κανεί να το πει όχι. αυτό. Έχει <συστηνή> δει βίντεο να κολλάει κάποιο στην εκκλησία. Εκείνη ώρα δεν το να κολλάει. Και πάντα δεν υπάρχει τίποτα. Όλοι αυτοί που έχουν πεθάνει και αρρωστέλουν και δεν πάνε στην εκκλησία. Τι είναι, τα δείχνει. γουρούνια είναι όλοι. Να κλείσουμε έτσι όπω ξεκινήσαμε με τι θερμοπείλε, ένα απόσπασμα από ένα βίντεο που έπαιξε χθε στη σχετική εκδήλωση. Ο σε είτε. Μολών, λαβέ! Ελευθερούνται πατρίδα. Ελευθερία ή θάνατο. Έλενε τα πέδα. Σαν ελεύθερη πολιορκημένη. Γυναίκα. Η θάνατος ελενε τα επανάσταση. Γι' αυτό και μάχομαι. Θεόντε πατρόων έδι. Σηκώσαμε το λάβερο να πάμε μέχρι την πόλη. Και την άγια σοφιά. Θήκαστε προγόνων. Να τα στούκα. είναι άγων. Ήταν η με τη φίλη. Εδώ θα πέσουνε κορμιά. Τέρμα. Αυτό είναι Σπαρτιάτας μου. Έτσι πραγμα Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Επιστρέψαμε για πάλι. Τη 5ης Ελληνοφρένεια. Σε περίπτωση δεν είχατε διημερολόγια. Ρε ναι, ναι, καλό μήνα. Καλό μήνα. Είναι και πρώτη του μήνα. Και όπω είπε εδώ τώρα, η συνάδελφο μπήκε μέσα να μα πει καλό μήνα, αλλά είναι Από τι? Πόσο πια καλύτερο πια? Νομίζω θα είναι καλύτερο από του επόμενου. Δεν είναι και δύσκολο. Από τον Νοέμβρη και Δεκέμβρη. Εκκλησία κλείνει. <laughs> ναι. Ρέτειο Παπάκι Παραπολιτικά. Το mail το οποίο το βλέπουμε εμεί αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα. Ο Παναγιώτη Χαλάρη ρυθμίζει τον ήχο. Και θα πάμε λίγο στην πάτρα. Έχουμε καταλήψει σε σχολή. Άλλωστε, τη μαθητέ είναι κάτω στον δρόμο τώρα. Ναι. Να ακούμε άκου... από το ηχητικό. Γιατί να μην δεν είναι πολίτε. Καλένα να ανασύρει και, και λίγο από αυτή τη μάσκα που του έχει φημώσει. συνέχεια, εσύ να μπει και κάτι άλλο έτσι κι αλλιώ. Κάτι, να ανοίξει τα πνευμόνια, να τα ρουθούνια, να τα κρίσει λίγο, να κλέμε σήμερα. Ναι, σήμερα κλέμε στο Σύνταγμα. Για την παιδεία. Ναι. Χθε κλέγαμε στο Υπουργείο για την, <laughs> για την Υγεία. <laughs> Αύριο στην Πάτρα, λοιπόν, σε ένα σχολείο είναι οι μαθητέ από μέσα και πάνε οι γονεί απ' έξω. Θα ακούσουμε ένα γονέα με τι μιλίχιο τρόπο πόσο γλυκά και τι δείχνει για το πως αντιλαμβάνεται πως θα μεγαλούν τα παιδιά στο σπίτι ναι προφανώς τι θα ναι, γίνει με στο φινότητα, σπίτι οριμότητα. και πως εκεί που μιλάνε ομαλά πως ξεσπάει η ένταση και εγώ δεν κλείσατε αγόρι μου το σχολείο! Σας έχουν πει του λόγους. Ποιο είναι ο λόγος? <σάς> Θα σου φτιάξουν έδωσα σε μια εβδομάδα! Όχι, είχα, ολοί, είχαν έξι μήνε! Ποιο είναι που κλείσε το 6 μήνε! την μου! Φορολογούσαν την κονή μου και ποιο Με ποιο σε ρωτάω! Αυτά Αυτά Μην εδώ! δεν ξέρω του! Λοιπόν, Αυτό. Πόσο ωραία μίλησε στην αρχή. Ήταν από μέσα. την αρχή ωραία. Ναι, α, όχι. Παρ' όλα αυτά, το μαθητή από εμά θα μιλούσε, απαντούσε κανονικά. Δεν α, είχαν. ο μαθής, ναι. Και το τσίτο ο άλλο. Και το, το, το ξεκινάει και του λέει: Φορολογείσαι. Δηλαδή, όποιο φορολογείται. Και λέει: Φορολογείται ο πατέρα μου. Πολύ σωστά το απάντησα. Αφενό και θα φορολογούμε μια ζωή από εδώ και πέρα. Αυτό ο τύπο. Για τι επιλογέ που έκανε ο χούλιγκαν πατέρα ναι, όλα αυτά τα ναι, χρόνια. Ναι, επειδή η πάτρα έχει και προϊστορία με τέτοιου χούλιγκανισμού σε σχολείο. Έτσι κι αλλιώ, ω γονέα. Αυτοί οι γονεί πάνε με αυτό τον τρόπο. Όριμα πλέον παιδιά, γιατί εδώ φάνηκε πιο όριμο ο μικρό και ξέρουν ότι έχουν και σωστά αιτήματα και δίκιο έχουν και ξέρουν να το εκφράζουν και σωστά πια. Και πάει να του την πει και να τον συνετίσει, έτσι, μπουκάροντα μέσα και σπρώχνοντα σίδερα και θρανί ό,τι βρει. Ε, αυτό νομίζει αυτό ο Ούγγανο, Μάλλον προφανώ. Ήμουν ε, περίεργο το παιδικό του παιδί, πώ ήταν <laughs> <laughs> και τη φάση. Και θα κάνω φοβισμένο. Και αν θα ήταν εκεί τώρα, θα του είχε επιστρέψει. Φοβισμένο, αποτυχημένο όν θα μεγαλώνει. Ένα τέτοιο πατέρα δεν μπορεί να μεγαλώσει τίποτα άλλο ένα φοβισμένο αποτυχημένο, γιατί άμα φοβάσαι τα πάντα είτε είναι μετανάστης, είτε, ε, είτε είναι συμμαθητής και από κρίνω τον είτε πατέρα, είναι μάσκα, είτε είναι οτιδήποτε τι θα κάνεις από ό,τι κρίνω τον πατέρα και ευγνουχισμένο σίγουρα εδώ είναι και ο πατέρας ευγνουχισμένος ε, <laughs> από το δικό του σπίτι αλλά δεν έχει νόημα η ψυχαναλυτική προσέγγιση σε όλα αυτά ο, γιατί δεν παίρνουμε και δεν είμαστε για αυτά ναι ε, τώρα πάμε σε εθνικά θέματα. Τι, τε, τε, τε, τε, τε, ξέρουμε όλοι τι έχει ψηφιστεί. Ότι οι προδότε τη Σιριζέη ψήφισαν τη συμφωνία των Πρεσπών. Το ξέρουμε. Η οποία είναι μια ιστορική συμφωνία, αλλά ήταν για δύο ώρε γιατί μεταβγήκε από το χαρτί. Γιατί δεν είναι προδότε. Τα έχουμε πει αυτά. Τα έχουμε πει γιατί είναι προδότε. Και έρχεται τώρα αυτή η κυβέρνηση που τη χαρακτηρίζει σημαντική. Τη χαρακτηρίζει ο Πέτσα τη συμφωνία. Σημαντική τη. Και κατεξορά συνέχεια του κράτου λέγεται ακόμα και στι δηλώσει. Παρόλα αυτά την είπε σημαντική συμφωνία, ναι. την είπε ιστορική αλλά την είπε σημαντική. Βγαίνει λοιπόν ο Άδωνης ε, Γεωργιάδης Χθε και μιλάει για αυτή την σημαντική, ε, λίγο ιστορική για δύο ώρες ε, συμφωνία. Αυτή τη στιγμή πιστεύετε ότι αυτή η συμφωνία είναι ωφέλιμη για τη χώρα μας. Είναι κακή συμφωνία. Όταν μας δοθεί η ευκαιρία και οι συσχετικοί επιτρέπουν την αλλαγή τη στα δύο κρίσιμα σημεία που είναι η εθνικότητα και η γλώσσα πρέπει να αλλάξει είναι μια κακή συμφωνία, όπω άκουσε. Ωραία, ρεγμάτωσε η κυβέρνηση, δεν λένε τα ίδια. Δηλαδή είναι σημαντική σύμφωνα με τον Πέτσα, ιστορική σύμφωνα με τον Δένδια που μπήκε στο κοινό ανακοινοθέν, κακή σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ε, βρείτε τα όμω κορίτσια κάπου, λίγο να υπάρχει ένα κοινό. Δεν πρόκειται να τα βρούνε, γιατί πρέπει οι χαχόλοι από κάτω να τσιμπήσουν από όλε τι μελέτε. είπε ότι αυτή την κακή, σημαντική και ιστορική συμφωνία. Όλα μα Όχι, δεν τα Είναι τα μέχρι τώρα έχουν ακουστεί από αυτού.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 Δεν θέλαμε να το κάνουμε, έγινε από την ώρα που έγινε θα την τιμήσουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και είπα ότι αυτή η συμφωνία σε δοιμερές επίπεδο έχει τα προβλήματά της σε βαλκανικό επίπεδο συμβάλει στη σταθερότητα της περιοχής. Συμβάλλει στη σταθερότητα της περιοχής. Δεν θέλαμε να το κάνουμε, έγινε από την ώρα που έγινε θα την τιμήσουμε. Δύο φορέ, είπε, θα την τιμήσουμε. Την κακή συμφωνία που λέει ο Άδωνη. Τη σημαντική όμω που λέει ο Πέτσα. Παρατήρησα ότι το σοβαρή το λέει όπω τα σοκολατάκια. Είναι το πάντα το σίγμα. Το λέμε σοβαρή, πώς, ναι. το... σο... πώς το λες Νόμιζα όμω το σορωτήρι, πώς το λε. Σορωτήρι. Μπράβο, έτσι. Ναι, σωστό, σωστό. Ναι, Αλλά νόμιζα ότι δεν είναι μόνο τα σοκολατάκια. Σο. Μπράβο. <laughs> ναι, ναι, ναι. <laughs> Οπότε. Έγινε το σώσε. Που λέμε. Αυτό έχει διπλό. Έχει διπλό. Σώσε. Σωστά. Και ο σοσμό. Ο σοσμό. Έχει τρία εκεί ο ε, ο Άγιος Σώστη. <laughs> να τελειώσει αυτό εντάξει, κάπου. Θα βρούμε. <laughs> ναι, πόσα. <laughs> πόσα. Πόσα. Οπότε. <laughs> τόσο όσο. Θα του πάμε <laughs> ένα σοκολατάκι, τόσο όσο που κρατάει τη διατροφή μας <laughs> Λοιπόν, <laughs> η Ντόρα εδώ λέει θα εντιμήσουνε, Ναι, να την τιμήσουνε. Κακή Συμφωνία. Ε, θα πάρεις τώρα μία γεύση πως είναι κάποιο να είναι Έλληνα πατριώτη, πολιτικό, που τι? κάνει κουμάντο στον τόπο του. Oh. Και, ρυθμίζει, και ρυθμίζει τα θέματά του γιατί ασκεί περίφανη εθνική, Αχ, ανεξάρτητη λυσάρτη. εθνική πολιτική. Όμω για να την αλλάξουμε για να φτάσουμε ναι. στο σήμερα μπορούμε να ελέγξουμε και να αξιοποιήσουμε μια τέτοια ευκαιρία θα πρέπει να μην χρεωθεί η Ελλάδα το κόστος τη καταπάτη σα. Ωραία. Ε, αυτό η, ο ξέρω παράγοντα το γνωρίζει που λέτε τώρα. Α. Δηλαδή, έχετε ξεκαθαρίσει στου Αμερικανου, ότι κοιτάξτε να δείτε εμεί, εντάξει, την τηρούμε τη συμφωνία γιατί είμαστε προχρεωμένη, αλλά μα δωθεί ευκαιρία δεν την αλλάξουμε. Εβαίω. Ε, και τι σα λένε οι Αμερικάνοι. Ότι δεν θα μα δωθεί ευκαιρία τη χοντρή, θα την τηρίζουμε καταγράμμα. Απλά και όμορφα, να τελειώνουμε. Συγγνώμη εδώ, όλοι αυτοί είναι εθνοπατριώτε. Κυρίω. Και μετά όλα τα άλλα. Το ρωτάει ο Χατζή, πολύ ευφυό, αν το έχετε ενημερώσει του Αμερικάνου ότι κάποια στιγμή θέλετε να την αλλάξετε. Τη συμφωνία που θα τιμήσετε. όπως Όπω λέει τώρα. Άρτζιμπουρτζι και Λούλα. Και απαντάει ο άλλο ότι έχουμε ρωτήσει, το έχουμε πει. Το λέει με ύφο. Βεβαίω, του έχουμε ενημερώσει του Αμερικάνου. Και σα είπα. Ε, όχι, άκυρο. Ότι είπαν οι Αμερικάνοι ότι η άλλη χώρα. Θα τηρήσει αυτά που έχει υπογράψει. Εγγυώνται ναι. οι Αμερικάνοι και για την αρ... άλλη χώρα. Ναι. Να θυμίσω ότι στην ψηφοφορία στη Βουλή ήταν μέσα ο πρέσβη ο Αμερικανό στα Σκόπια. Βέβαια. Και αυτό ρύθμιζε και οχτώ βουλευτέ αλλάξαν ακόμα. Του α... άρπαξε, ναι. Και του άρπαξε το ναι, άρπαζε και ήταν από πάνω. Και όλοι αυτοί λέγονται, μιλάνε για την Ελλάδα και για την ανεξαρτησία τη Ελλάδα και την ελληνική δημοκρατία. Κυρίως. Όλοι πάνω αυτοί που όλα... σκύβουν στον Πρέσβι, απαντάει με καμάρι, έχουμε ενημερώσει και μόλι ρωτάει τι. Ε, μα διαβεβαίωσαν ότι θα, δεν θα το ότι αλλάξουμε. είναι ο ορισμό τη εθνική ανεξαρτησία. Είναι ο ορισμό τη εθνική Υποτέλειας. Ε, γιατί καλά. οι αξίε και... αυτή τη παράταξη που μα έλεγε πριν, αυτό είναι. Ο στρατό σα, η, η μακρόνιση σα είναι Παρθενόνα, με διώξει του απέναντι σε αυτού που πολέμησαν τον κατακτητή και από εκεί και πέρα με ρουσφέτια, μίζε και ρεμούλε. Και, και συνεργασίε πάντα με τον κατακτητή και πλάθη. Φορέσαν απλά κοστούμι και κάνουν τα ίδια και χειρότερα με αυτά που κάνανε. Έχει όμως και μια συνέχεια, συνέχεια όλο αυτό το πολύ ωραίο που έγινε στον Χατζίχτες γιατί παραμένει στόχος να αλλάχτεί αυτή η συμφωνία, Δεν η κόμμα. προδοτική που θα είναι σημαντική και θα την τιμήσουν. Α, ε. ναι. Πώς όμως θα, πώς θα αλλάξει. Σας πάρουμε φαλάκι. Όχι ακριβώς. Όταν δοθεί η ευκαιρία, ευκαιρία. να φέρω ένα ε παράδειγμα. είναι η ευκαιρία δηλαδή. Να φέρω ένα παράδειγμα. Τα σκόπια, ναι, ναι. το βεμερό ναι. και καταγγέλνουμε τη συμφωνία, πα, θα την αλλάζαμε. Δεν κερδίσανε, κερδίσανε, κερδίσανε. Ναι, εντάξει. Δεν Αυτή είναι η ευκαιρία δηλαδή, Αυτή θα ήταν μια, τε, μια περίπτωση ευκαιρίας. Δηλαδή, είναι κακή προδοτική προοδοτική συμφωνία, θα την αλλάξουμε αν οι άλλοι αποφασίσουν ότι θα τις, και αν εκλέξουνε το, το άλλο κόμμα. Άμα κάτσει φάση που λέμε. Άμα κάτσει η φάση θα, θα την αλλάξουμε. Δηλαδή βγαίνεις εδώ κάνεις λαλητήρια, φοράς περικεφαλές, κάτι σημαίε, κάτι ξεβράκοντους. Κόλους που φορούσες, μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Εμβατήρια στις συγκεντρώσεις. Θα την αλλάξουμε τη συμφωνία την προδοτική, αλλά οι άλλοι να το αποφασίσουν. Όχι εμεί και ο τον ενημερώσαμε, αλλά είπε ότι δεν θα αποφασίσουν σε αυτή τη φάση, αλλά... Αγοράζει κάποιο αυτές τις παπάτσες ε, που 40 λένε 40% του λαού, Ακόμα? 40% okay. ψώνησαν από όλο αυτό που βλέπεις και με βασικό κριτήριο τη Μακεδονία Μια χαρά ψώνησαν κανονικά. Πολύ καλά. Πήγαν και το πήραν. Με γιά κοντά νέα σας παλκουδάκι. Και τώρα πάμε να διαλέξουμε παλτό από τις διαθμίσεις. Θα το ξαναβάλουμε. Δεν είναι διαφημίσεις. Πάντα stop. Πάντα stop ε, θέλει ε, πρόλογο αυτό. Ε, το, τις... Παναγιώτης Χάλαρης τον ήχο βέβαια. Όχι, okay, oh, oh, εγώ θέλω. Εγώ εγώ, ah. εγώ εγώ εγώ. Α, εσύ φταες. Είναι τραγουδάρα. Ah. Είναι καινούριο τραγούδι και για πρώτη φορά ακούγεται. Γιατί σήμερα βγάλανε δισκό, έβγαλε δίσκο η, η Αγία Τριάδα του έντεχνου τραγουδιού. Με <laughs> νατάσα νατάσα Αποφίλιου, ναι. Θέμης Καραμουρατίδης και Γεράσιμος η τριάδα. Μέσα στα χρόνια τη κρίση. Ούτε και τον Κυριάκο και την Μαρέβα δεν λένε τέτοια. Τα λέω εγώ τώρα. Εδώ είναι. Εδώ νομίζω αξίζει. Είναι και η υπέρκοψη και οι τρει. Λοιπόν, αυτή η τριάδα έβγαλε δίσκο σήμερα, λέγεται Η εποχή του θερισμού. Μέσα στην κρίση. Έτσι κι αλλιώ και οι άλλοι δίσκοι που μέσα στην κρίση ήταν οι άλλοι δύο προηγούμενοι. Ε, κατά την γνώμη μου, έχω ακούσει κανένα δυο. Είναι ακουσει κανα δυο ειναι οτι πιο ολοκληρωμένο έχουν κάνει. Με ελαφρά πολιτικό στίχο σε κάποια τραγούδια. Ε, από σήμερα αρχίζει η μετάδοση του πρώτου τραγουδιού. Λέγεται Κοίτα το ακούμε. Καλό τάξιδο. Να καλό ναι, τάξιδο, ναι, σώδο, ναι, σώδο, να πάει πάρα δίσκος, πολύ θα καλά. Να είναι σίγουρα γιατί είναι ταλαντούχα παιδιά. και Ο, που είναι δύσκολη εποχή, βέβαια, για δίσκους και όλα αυτά. Αλλά ό,τι ταξίδι κάνει από τα μέσα ενημέρωση, τα νότια, τα, τα ιστορικά και, λοιπόν, και τα υπόλοιπα. Ε? Και έχει μεγάλη σημασία για νέου ανθρώπου που θέλουν να βρουν το μυστικό γιατί πετυχαίνει κάτι, να μελετήσουν αυτή την τριάδα. Που είναι φίλοι, που έχουν πολύ συγκεκριμένε αξίε. Πολύ συγκεκριμένη μέθοδο δουλειά και κριτήρια. Συγχρονί πλαίσιο που δουλεύει ο καθένα. Επειδή γνωρίζουμε πώ κινούνται, αν θέλετε να παραδειγματιστείτε και να πετύχετε πράγματα στη ζωή που μένουν και που έχουν πυρήνα από κάτω κόσμο, όχι φευγαλέα. Ε, φευγαλέο κοινό που ακούνε τραγουδάκι και φτάνει, φεύγει. Θα το δώσουν δώρο. Εντάξει, φτάνει. Μου το έχουν δώσει. Ναι, λοιπόν, σε το κοίταμε το πρώτο τραγούδι του δίσκου.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 να μαθαίνω ψηλά φώντα. να φλέγομε, και πε μια ακα... Στο YouTube Αντιδράσει. να τα Σα αγαπώ. καρδιές, χεράκι από κάτω. Επιδοκιμαστικά. Ε, ε, ε, ε, είναι το καινούριο στους δίσκο. Θα κυκλοφορήσει. Ε, ε, ε, ε, εκουσή... Νομίζω ότι τα τραγούδια ήδη έχουν κυκλοφορήσει και Αυτό γέμνε... παίζει μόνο. Με αυτό παίζει. Με αυτό παίζει. Και παίξει πριν. και κάποιε μέρε πώ θα τα πει. Αρχίζουν κάπω. τα ξέρω τα καινούργια, τα ηλεκτρονικά. Το CD υπάρχει. Ξεκίνησε από σήμερα πολύ. Είναι πολύ ωραίο. Θα σα αποσμιώσει πραγματικά γιατί είναι ποιότητα και ουσία. Γενικώς καλό εποχή. είναι να στηρίζουμε και τους καλλιτέχνες οπότε ναι προφανώς θα το βρείτε Τα πάρουμε τσάπα, να βγάλεις εσύ συντήτας κα... Όχι για μένα, αγοράσουμε. αλλά προφανώ θα κυκλοφορήσουν τσάμπα τα κομμάτια στα YouTube και σε ναι, αυτά. Αλλά όποιο μπορεί να στηρίξει, για τη στήριξη και μόνο, α αγοράσει το φυσικό προϊόν. Φαντάζομαι ένα κοινό που του αρέσει όλα αυτά, αγοράζει. Τα 12 ευρώ νομίζω έχει ένα CD. Αγοράζει το CD γιατί έχει τι φωτογραφίε και την ιστορία είναι ωραίο. Ε, ωραία. Παλιά ήταν με του δύο σκουφών. Αλλά παλιά ήταν η ιστορία ολόκληρη. Και το CD στη δεκαετία 19 το του 1990 το είχε μέσα το μπουκλετάκι. Είχε νόημα να μ' άρεσε ο δίσκο που τον άνοιγε και έπαιρνε το, το κεφάλι σου μέσα στο δίσκο. Ε, ε, δηλαδή η στήχη ήταν σε μια απόσταση από τα μάτια σου και το μυαλό σου στα 10-15 εκατοστά. Είναι πολύ ωραίο. Και, αυτό. και παραμένει βέβαια ο δίσκο. Γιατί ναι, όσοι δεν, βγάζουν την Ελλάδα. Και... Όχι, όλοι δεν βγάζουν. Πάντω είναι μια ποιοτική ουσιαστική δουλειά και νομίζω ότι έχουμε ανάγκη όλη αυτή την εποχή από ποιότητα και ουσία. Και τον ιδανικό συνδυασμό του. Οπότε. Ακόμα και αν δεν την επιζητούν οι περισσότεροι, καλό είναι έστω και από διπλανό και από ό,τι επηρεαστεί δηλαδή. Δεν είναι άχρηστο, χρήσιμο είναι. Να καθαρίσει και λίγο το μυαλό από την Σκατίλα, την Big Brother και τη Σαπίλα γενικότερα. Και τη Σαπίλα την γενικότερη, δεν είναι μόνο η Big Brother ρίλα. Ένα mail ακόμα, μα έστειλε προηγουμένω ένα φίλο. Λέει: Το όνομά μου είναι Θανάση, το επίθετο. Εργάζομαι εδώ και 33 χρόνια στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Προχθέ το μεσημέρι, με έκπληξη βλέπω ότι μπροστά στο προάβλη του νοσοκομείου έχει στηθεί μια σκηνή. Σκηνή, ξέρει, σκηνή. Όπω σα το λέω: σκηνή, κακογουστιά, τσαντίρι. Το σχολιάζει μόνο του. Όταν ρώτησα τι σημαίνει αυτό, την απάντηση που. Την, στην απάντησή του δεν είναι σαφή. Ήρθαν τα στα κορίτσια από τον Ερυθρό Σταυρό. Είναι, λέει, ο χώρο υποδοχή ύποπτων κρουσμάτων. Στη σκηνή. Άκουσον, άκουσον, γράφει εδώ. Δεν είναι ήταν ο Μάσκα Σχολική. Άκουσον, τα γράφει εδώ Α. ο Κροατή. Στο μεγαλύτερο παιδιατρικό νοσοκομείο των Βαλκανίων το έτο 2020 σε ένα οικόπεδο τεράστιο στήσαν η σκηνή για να φιλοξενούν τα ύποπτα κρούσματα και πού σε παιδάκια. Θα πιάσει αέρα σε λίγο. Θα πιάσει βροχή. Θα πάρει και τα παιδάκια μα. Ναι. Η απόλυτη ξεφτύλα. Ποιο φορστήρα το σκέφτηκε, είναι ντροπή και έσχοσε. Κάνει άνθρωπο και κυρίω ασθενή. Δεν αρμόζει τέτοια συμπεριφορά όσο μάλλον σε παιδιά. Αυτά συμβαίνουν λοιπόν στον Πέδρο, είναι σκηνή κορίτσι. καλά δείτε. πάμε. 2020, δεν βαριέσαι. Άριστη. Και τι επιτελικό κράτο. Να κατουρήσει αριστεία θα δει. Οι άλλοι 13 μέρε στην καρδίτσα χωρί ε, επικοινωνία. Του έχουν αφήσει εκεί, δεν, ε, και χωρί φω. Το φω ήταν στι 7 μέρε. Βέβαια, αν φωτίστηκε καλά η Ακρόπολη, oh. μπορεί να φτάσει εκεί. Μα γι' αυτό βάλανε γέρο προβόλη. Εκεί πήρε μέχρι την καρδίτσα. Αυτέ είναι οι ιδέε του Άδωνη που νικάγανε. Ιδέε, ναι, ιδέες από το α... φως, Αυτό ακριβώ. Το φω τη Ακρόπολης Τα μεγαλύτερα. Και το σκοτάδι τη ε, καρδίτσα. Έφυγε και από τη ζωή ο Σαρλ Ασναβούρ με αυτό το με ένα τραγούδι πολύ γνωστό. Το Μποέμ, θα σα αφήσουμε. 94 ετών, όπω ε, διάβαζα λίγο το βιογραφικό παππού του. Ήταν μάγειρα στον τσάρο Νικόλαο, στον τελευταίο τσάρο ah. της ε, Ρωσίας. Τώρα. Πριν γίνει. Σταμάτα. Πριν γίνει η Σοβιετική Ένωση. Εδώ σας αποχαιρετούμε. Παγκαζίνω σε αφή. λίγο. χαρά.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 Ni les rues qui ont vu ma jeunesse En haut d'un escalier Je cherche l'atelier Dont plus rien ne subsiste Dans son nouveau décor Mon maître semble triste Et les lilas sont morts La bohème La Brême, On était jeunes On était fous La Brême.